Αλλά και το αποτέλεσμα του υψηλού επίπεδου μουσική ζωή του, του, του Ελληνικού, ήταν και τα μουσικοπαιδευτικά και μουσικοαισθητικά κείμενα που κατέκλυναν τον τύπο τη Ερμοφοβήση. Με αφορμή τη παραστάσεω όπερ, αλλά όχι μόνο, πολύ συχνά βλέπουμε κείμενα για τη μουσική να δημοσιεύονται και σε, στον περιοδικό και στον εμερήσιο τύπο, διεκδικώντα επάξινο ηγετικό ρόλο στον ελληνικό μουσικό λόγο τη εποχή. Το σημαντικότερο του και του μουσικοθεωρητικού λόγου στην Ερμούπολη, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα θα έλεγα, τουλάχιστον εκείνη την εποχή τον έγραψε ένας ιατρός, ο Ιωάννης Κωνστανούς, επίσης ένα τεράστιο κεφάλαιο που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει τη δική του βραδιά δεν θα σας πω πολλά, ξέρετε ίσως ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της Ερμόπολης όχι μόνο λόγω τη έντονη δραστηριοποίηση του στον χώρο τη ιατρική, ήταν γιατρό στο νοσοκομείο, ιδιωτικό γιατρό, ερευνητή, εξέδεται δύο ιατρικά έντυπα, αλλά και λόγω τη πολιτική ανασχόλησης του με τη μουσική, έγραφε με τι μουσικέ εκθετικέ παραστάσει όπερα, τι οποίε όπω είπαμε εξέδωσε στο βιβλίο του, Αρμονία και μελωδία», yeah. κείμενα για τη μουσική, έπαιζε φλάουτο και όπω το δούμε ε, έγραφε και έρευνα. Πρωταγωνίστησε λοιπόν ο Φουστάνο στην πρώτη διαμάχη, τη μουσικολογική διαμάχη που έλεγε χώρα στο Τόμποπα ε, και η οποία είχε ω αντικείμενο το κατά πώ η μουσική μπορεί να περιγράψει κάτι, να είναι περιγραφική, να περιγράψει κάτι, να μα δημιουργήσει εικόνε. Αυτή η κουβέντα υπήρχε στην Ευρώπη ε, από παλαιότερα, αλλά μια κριτική του Φουστάνου έχει μια παράσταση εδώ, στο θέατρο πάντα, του το Φραντιάβο Ζομπέρ. Το οποίο... Ε, ο Φωστάνος έγραψε ότι στην εισαγωγή ο Φωστάνος προσπαθεί να αναπαραστεί σε μια σκηνή μάχης. Ένας αντίπαλος, επίσης δεινός μουσικοκριτικός, ο Διενύσιος Κλάδες διαφώνησε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα είχαν κυριω δύο σποντάσεις στο Διεθνό με αποτέλεσμα ε, η διαμάχη να κατήσει δυόμιση χρόνια δια του τύπου πάντα και να κλείσει με την τελευταία απάντηση ένα έργο, ένα συμφωνικό έργο, η πρωινή εξέγερσης, η οποία παίχθηκε σαν αυτόν εδώ το χώρο το Φεβρουάριο του 1889 για συμφωνική ορχήφτα, για την να εντοπίσει την παρτιτούρα αυτή στο αρχείο του Οδού ενώ ο Φουστάνος λίπωσε και μια εκδοχή του για πιάνα στην Ιταλία. Ε, και σε αυτή την εκδοχή που προ το παρόν έχει εντυπιστεί μόνο στη φιλαγματική εταιρεία και κύριε στην οποία ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και η οποία δεν είχε τεχθεί τώρα, είπωσε και μια πρωτοβουλία στην οποία περιγράφεται το ξύπνιμα της μέρα. Ότε εγγράφεν εις το οδείον, ει το 1874, γίζασε βρισμένης ονόματι, Μυράκιλοντ πράctις εκ του θανατοφοβίου. Ο διευθυντής της γραφειάς των σεμαστών μου πατέρα διενεργήσει στην θέση του διευθυντού του θανατοφοβίου, παρικάλεσε τον κύριο νέφων του οδίου πάντε το παιδίον του το και θέλετε να ευνυμηθεί. Η στολίδιαση των τροφίμων η γάπη σας τον πλαγιά προόδευσαν και διεκρίθην το σούτον ώστε μιέδωκαν τον αβιόν ευτούτο έπρεπε να μοιράζομαι με άλλους τρεις συμμαθητάς και στο μάθημα του Πλαγιάου τάξης Παναγιώτου Μακτήτη Ο Ιωάννης εξπάρτης ομόμενος εν εντυχίλια ενεγράφη εις στο οδείον. Δεν ήταν αγίοι ο να μοιράζεται τον αγλών, κατ' είχε των ειδικών του. Ή το βλέπετε και εκείνος πλαγιαλυτής. Ύστερον, οίκουσα ότι η αφαιρώθη εις Μεταξύ και η ατληπτήν. και ογκόρης απογευματινής, οι ιδιώδεις ασκήσεις δικού ονό και καθημερινός η τάξη του πλαδιά του απαιτούσε αφοσίωσιν ο πεφυλημένος ημόρου διδάσκαλος ακτήτης απαιτούσε αφοσίωσιν και επελέγει ενεργό η συντάξη τελειοποίησε ως τον επιλέκτορα Ο κύριος Κουστάνος εμαθήτευσε απλώς ιστονωδικήν Έκτοτε, ουδέποτε συνειδητημένο. Ήρθα όμως να τον συναντούσα σήμερα εδώ, ει το θείο του των θέατων και δι' ιερή ενή του Διονύσου συναντηθώ με εδώ. ακούσατε βέβαια, ει ιερών των τεχνών του Απόλου ο κύριος Βουστάλης, λύπη εις Βεροβλήμων, η υποδικώ είδηση της θεραπείας της Φύσεως μας συνεχιώνησε. Τον η να επιστρέψει μετά των πολυτιμών εμβολίων της Λύμφης. Ποίες μέρες μετά την ιστορική συνευλή του 1890, τα Χριστούγεννα, ο Βουστάνος τελεγραφούσε στην Ενούπολη ότι ερχόταν με τα εμβόλια της Λύμφης. Ενώ από το ίδιο δημοσίευμα από την ίδια εφημερίδα αναφέρουν πω ο Βίζας και ο Βελούδιος αναχωρούσαν. Τον δωρίζει τον κύριο Βουστάνο. Ε, είναι, διότιτως. Στο δεν το, το έργο αυτού προενή Ο Μπερ στον διαγωνισμό των Ολυμπίων. Το ότι το έργο με τούτο εγγράφει προ απάντηση σε κάποιον κύριο κλάδι. Ο κύριο κλάδι είναι... Βρίσκεται. Μια νεολαία η οποία ερωτεύτηκε τον Πάβλο Αμβρέα, ένα νέο μουσικό και πρωταγωνιστή τη όπερας. Η ιστορία τη έρευνα την φανταστικό πρόσωπο, η φανταστικό. και εγκρινά πρέπει να παρεμβερθώ. Μήλων της ένδρους ανοιχτών κοράσιων, δεν είναι το μόνο η αιμονή του κ. Βουσκάνης την υπάρξη περιγραφικής μουσικής. Αλλά εις αυτήν τάφτιαν την παρανόηση, ότι μπορεί να επέρεπε ω μοναδική και εξέχουσα προσωπικότητα, Ελπίζω εσείς, να μην συμμερισήσετε τα σφεράς από του αντρώπους. Με φέρετε εις στην ενδυσχερή Λίγο μετά την συναυλία, ο Σαχαρέας